Στου ακροατέ του πλατεία Radio. Είμαι ο Ηλίας Παπαδόπουλο. Είναι η ώρα του κινήματο. Δεν πληρώνω ενίο για μία ακόμη εβδομάδα. Είμαστε βαρέα. Για να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα, να αναφέρουμε και να αναδείξουμε όλε τι πτυχές του λαϊκού κινήματο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε έξαρση. Αν να πούμε σε αντίθεση με το λίθαρο τη προηγούμενη περίοδου, τα μέτρα και η εφαρμογή του και η ψήφισή του στη Βουλή. Παναμένεται να προκαλέσουν κύμα αντιδράσεων που ήδη προκαλούν. Ε, το ζητούμενο για μας ε, και ως κίνημα και ως ε, άνθρωποι που αγωνιζόμαστε καθημερινά ε, για μια καλύτερη κοινωνία είναι αυτοί οι αγώνες που θα αποκτήσουν ένα κοινό πρόσημα, θα ενωποιηθούν σε έναν μεγάλο αγώνα ε, αντίστασης και ανατροπής των πολιτικών, οι οποίες είναι κυρίακες αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε πανευρωπαϊκό του παγκόσμιο επίπεδο, αλλά δεν είναι ανίκητες. Και το γεγονό ότι δεν είναι ανίκητε καταδεικνύεται από το ότι το σύστημα βρίσκεται σε πρωτοφανή αδιέξοδο. Ε, μεταχειρίζεται τρόπου που δεν έχει μεταχειριστεί στο πρόσφατο παρελθόν προκειμένου να επιβάλλει την εξουσία του πάνω στου λαού. Όπω και στη χώρα μα, βλέπουμε αυτή, αυτή, αυτή την, την τελευταία πενταετία των μνημονίων ε, τη πρωτοφανή ένταση ε, μέτρα λιτότητα που έχουν βγει από τα κοιτάπια του πιο νεοφιλελεύθερου παροξισμού θα λέγαμε, αλλά και έχουν και στοιχεία κατάλυξης της δημοκρατίας. Καθώς βλέπουμε ότι ενώ ο ελληνικός λαός αποφάσισε να φέρει στο προσκήνιο μια κυβέρνηση για παράδειγμα, η οποία εξήγηλε ανθρωπιστική βοήθεια και πέρασμα της κρίσης μέσα από μια συγκρουσιακή στάση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, και το δούνου του, εν τούτης ε, οι πολιτικές που επιβάλλονται στη χώρα μας με την αμέριστη βέβαια συμπαράσταση και αρρωγή τη κυβέρνηση, η οποία μετέστρεψε πλήρως, κατά 180 μοίρα στην πολιτική της ε, είναι βλέπουμε εφαρμόζονται, με το έτσι θέλω και, δεν, και αυτό που προσπαθεί να μα περάσουν και τα κυρίαρχα μέσα είναι ότι δεν υπάρχει και ένα αλλακτικός δρόμος ε, είναι το τίνα το γνωστό το φατσερικό το οποίο πλέον ε, Επικαλείται και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Θα ακούσουμε τις ανόητες κασάνδρες ε, τους δραχμολάγνους. Δηλαδή ε, επικαλείται αυτό το κλασικό επιχείρημα του μονοδρόμου, του ευρωμονοδρόμου ότι οτιδήποτε άλλο η αντίσταση και μόνο ε, σε αυτό το μονόδρομο πρόκειται να φέρει μια καταστροφή. Ε, αυτό δεν το περιμέναμε να πούμε την αλήθεια. Δηλαδή τόσο ταχεία ενσωμάτωση στο σύστημα και αυτή τη ε, πολιτική προσπάθεια ας πούμε μετά τον ενώριο του 2015 παρόλα αυτά βλέπουμε ότι το σύστημα είναι, έχει ισχυρά μέσα προκειμένου να διαφθεί και να λοιώνει ε, τους πολιτικούς είδαμε πως προκάλεσε και μια μεγάλη διάσπαση σε όλο το χώρο της αριστεράς ο οποίος τώρα γίνονται τεράστιε ανακατατάξεις και α μη στις παίρνει είδηση και χαμπάρει η μεγάλη ομπλουσία του κόσμου η οποία έχει αποητευτεί από τα κόμματα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Έχει... και αυτή η απογοή του είναι έκδειλη και φαίνεται στο γεγονό ότι δεν συμμετέχει σε συλλογικές πρωτοβουλίες, σε συλλογικές δράσεις. Ένα μεγάλο προσοπικό βέβαια της, νεολαίας, της ενεργής νεολαίας μπορούμε να πούμε ότι έχει αποστασιοποιηθεί από την πολιτική. Είπαμε και την τεράστια αποχή της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης. Παρ' την αποψή μου δεν ήταν μια παθητική αποχή. ήταν μια αποχή με, νόημα και με ε, ιδιαίτερη σημασία ε, και κατά την άποψή μου, αυτό το ποσοστό τη αποχή το οποίο ήταν τεράστιο δικαιολογεί και για ποιο λόγο τόσο σύντομα μετά την, το εκλογικό αποτέλεσμα που κανεί θα έλεγε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έχει όλο το, ε, όλη την νομιμοποίηση να εφαρμόσει αυτό το μνημόνιο ανέμακτα. Γιατί με αυτό το μνημόνιο βγήκε ω πρόγραμμα στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, δεν βγήκε με το πρόγραμμα του Ιανουαρίου. Και α μην πολύ κόσμο σκληρότητα αυτού του μνημονίας, μην την είχε αντιληφθεί στο μέγεθός τη. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ξεπηδάνε αντιδράσεις ε, κοινωνικών ομάδων, οι οποίες πλήττονται, και γι' αυτό βάζω την αποχή, ότι ήταν, ήταν μια ε, σιωπηρή φωνή αντί, αντίδραση στις εκλογέ που δεν φάνηκε, δεν κατεγράφει. Παρόλα αυτά βλέπουμε τώρα ότι ε, απεικονίζεται στου αγώνε που δίνονται. Είναι το ασφαλιστικό φυσικά το οποίο Βρίσκεται στην προμετωπίδα τη νεοφιλελεύθερη επίθεση που δεχόμαστε. Ε, το ασφαλιστικό αποτελεί, δηλαδή είναι με τον τρόπο τον οποίο εισάγεται το νέο νομοσχέδιο, το προσχέδιο το οποίο έχει δοθεί και στου εταίρου τη στις... εισαγωγικά στι Βρυξέλλε, στο Δούνου κτλ., ε, Μπορώ να πω ότι συμπυκνώνει όλη τη φιλοσοφία ε, του εγχειρήματο του νεοφιλελεύθερου, που είναι και σε πειραματικό επίπεδο θα έλεγα. Ε, σαν την εκπομπή την προηγούμενη, ε, γιατί είναι τόσο σκληρό τα πραγματικά τέτοια περικοπή συντάξεων, ε, τέτοια δραματική αλλαγή σε όλο το ασφαλιστικό επίπεδο που σε άλλες χώρες νεοφιλελεύθερης έχει πάρει πενταετία και δεκαετία προκειμένου να ενωμιληθούν τα ταμεία, εδώ προσπαθούν να εισαχθεί αυτό το μέτρο μέσα σε, από τη μία μέρα στην άλλη. Ε, η άξη των οριών ηλικία, η περικοπή των επικοπτικών συντάξεων του ΕΚΑΣ που αφορά τα χαμηλότερα ε, κοινωνικά στρώματα έτσι. δεν μιλάμε ότι κόβονται οι συντάξεις από τους πλούσιους όπως επικαλείται ο Τσίπρας και έτσι προσπαθούν να δικαιολογήσει κατά μία έννοια ε, αυτή τη μεταρρύθμιση η οποία φυσικά είναι αντιμεταρρύθμιση, δεν έχει τίποτα το θετικό και γι' αυτό έχουν εξεγερθεί, θα λέγαμε, και όλε τι κοινωνικέ ομάδε μαζί. Αυτό είναι πρωτοφανέ που έχει καταφέρει η κυβέρνηση αυτή. Να ενωπήσει όλε τι κοινωνικέ ομάδε, α πούμε, τις κοινωνικές τάξεις, από του γιατρού, του δικηγόρου και του μηχανικού, και του οικονομολόγου, μια και είμαι οικονομολόγο, μέχρι του αγρότε ε, και τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, τα οποία παρότι λέει ο Τσίπρα ότι τα υπερασπίζεται ε, σε βάρο κάποιων δεν είναι έτσι στην ουσία. Πρώτα απ' όλα είναι από μόνο του για μένα τραγικό και καταδεικνύει ας πούμε, που έχει διολυστήσει ο Τσίπρας. το γεγονό ότι προσπαθεί να καλλιεργήσει κοινωνικού αυτοματισμού σε τέτοιο επίπεδο, στο νιάρικο επίπεδο. Δηλαδή, οι γραμματάκιδε και οι άλλοι, α πούμε. Λε και οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίε αυτοαπασχολούμενοι είναι όλοι των μεγάλων δικηγορικών γραφείων Οι περισσότεροι από αυτού, και φοράνε γραμμάτα που ίδιο δεν φοράει. Ούτε εγώ δεν πολύ από την αλήθεια, αλλά Μπορώ. δεν χαρακτηρίζω του ανθρώπου με βάση αυτό. Οι περισσότεροι είναι δικηγόροι και γιατροί των 700 ευρώ, των 800, των 500 πολλέ φορέ, ε, οι οποίοι δεν νομίζω να μην εμπίπτουν στο φάσμα των κοινωνικών στρώματων που υποτίθεται υπερασπίζεται η κυβέρνηση. Παρόλα αυτά τους γυρνάει την πλάτη στα ίσα αυτή τη στιγμή και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κοινωνικό αυτοσματισμό, τον πάρα πολύ εξαθλειωμένων, δηλαδή που αυτού... στον ήλιο μοίρα δεν μπορούν να. Ε, να κάνουν βήμα πούμε, με την κατάσταση που υπάρχει με αυτούς που ακόμη επιβιώνουν δηλαδή εγώ έτσι το βλέπω προσωπικά αλλά δεν πρόκειται να το βγει κατά την άποψή μου ε, δείχνει σημάδια απελπισία με τα χειριζόμενα σε τέτοια επιχειρημάτα ε, κατά την άποψή μου ακόμη και τα υπλ... απόλυτα εξωθυλωμένη βιώνει τις συνέπειες της πολιτικής του ίδιου του Τσίπρα ε, δεν είναι τυχαίο που και στο κίνημά μας ας πούμε, δεκάδες τηλεφωνήματα καθημερινά και η έξαρση αυτή μάλιστα έχει παρατηρηθεί ε, και μάλλον ε, δεν νομίζω να είναι τυχαίο ε, τις από τον Ιανουάριο και μετά ε, διακοπές ρευμάτων, εκεί θέλω να καταλήξω, ε, διακοπές ρευμάτων καθημερινά κατά δεκάδες σε ανθρώπους οι οποίοι εντάξει αν δεν είναι αυτοί τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα ποιοι είναι ας πούμε μιλάμε για μια οικογένεια εφταμελή που πήγαμε πρόσφατα εδώ στα Καλύβια, μάλιστα ε, κοντά μα, ε, η οποία τα τε, τέσσερα ανήλικα παιδιά, ε, ένα αντρόγινο, οι γονεί δηλαδή, και μια ηλικιωμένη γυναίκα, η μητέρα δηλαδή, ε, τη γυναίκα, ε, και ο άνθρωπο το, που, που του κόψανε το ρεύμα στο σπίτι, εντάξει πέραν το ότι έπεσε στη μαύρη κατάθλιψη, ας πούμε, πήγε τα παιδιά σε ένα καφενείο διπλανό για να μην πέσει το σκοτάδι, α πούμε, και αντικρίσουν αυτή την. Ζωφερή πραγματικότητα, ας πούμε, δηλαδή να μην μπορεί ο πατέρα να, να παρέχει στα παιδιά το φως, ας πούμε, το στοιχειώδες. Και ήταν πάρα πολύ συμπλονιστικό, δηλαδή, που το ζήσαμε εμείς και από μέσα, γιατί πήγα και εγώ προσωπικά. Ε, και το γεγονό, ας πούμε, ότι με ένα τόσο απλό τρόπο, ας πούμε, το πανασυνδέσαμε τώρα, δηλαδή νόσαμε κάποια καλό διεύτερο ρολόι. Ε, και του φέραμε πάλι το φως στο σπίτι και αυτός ο άνθρωπος, αφού με τα κλάματα από τις κτλ. Δείχνει το πώ με απλά πράγματα ο ένα με τον άλλον, δηλαδή αλληλεγγύη, πώ μπορεί να προσφέρει ας πούμε, ο καθένα το συνάνθρωπό του, με την ανιδιτελή αλληλεγγύη του, και πώ μπορεί έτσι, η κοινωνία μα, αν επαναφέρει λίγο κάποιε πούμε, αλληλεγγύη και συλλογικότητα, να αντισταθεί σε αυτή την πραγματικότητα. Είναι η λύση βέβαια αυτή. Όχι, είναι μια προσωρινή λύση. Το να επανασυνδέσει 10, 20 ή α πούμε, ή το να. Ή νερά, για παράδειγμα, ή το να αποτρέψει 10-20 πληστηριασμού, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Ε, μπορούμε να πούμε ότι αποτε... κερδίζει χρόνο. Αυτό κάνει ουσιαστικά. Ε, αντιστέκεσαι σε ένα σύστημα, βέβαια, που επιχειρεί όλη αυτή την κατάσταση να την προωθήσει, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι επιλύει πραγματικά το ζήτημα, ας πούμε, ε, τη βάση του προβλήματο. Ε, Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν χθε, για παράδειγμα, είχαμε πάλι μία ημέρα πληστηριασμών κάθε Τετάρτη. Από 4 με 5 στα ειρηνοδικαίου όλη τη χώρα πραγματοποιούνται εκατοντάδε, μπορεί και χιλιάδε πληστηριά. Μη πανελλαδικά που δεν αφορούν μόνο πισίνε και σκάφη που διάφορα παπαγαλάκια τη κυβέρνηση προπαγάντιζαν τελευταία, αλλά κυρίω αφορούν και πρώτε κατοικίε, ανθρώπου που δεν μπόρεσαν να υπαχθούν σε καθεστώ προστασία, αλλά αφορούν και λαϊκή περιουσία εν γέννη. Δηλαδή, μια αποθήκη, ένα χωραφάκι, μια. Ένα διαμέρισμα, δηλαδή ένα άνθρωπο ή δύο διαμέρισματα 20 τεράγων. Όχι, να το χάσει το ένα, να το δει, δεν είναι πρώτη κατοικία. Εμά δεν μα εκφράζει αυτή η λογική. Πιστεύουμε ότι πρώτα απ' όλα απέναντί μα, αυτή τη στιγμή έχουμε τα κοράκια. Δεν έχουμε ούτε ένα κράτο πρόνοια, το οποίο θα, θα προσπαθεί να κάνει ένα διανομή μέσα από αυτή τη διαδικασία πληστηριασμού. σα-ίσα έχουμε του τραπεζίτε, τα κοράκια, ένα σύστημα ε, οργανωμένου εγκλήματο ουσιαστικά. Γιατί είναι συγκεκριμένα συμφέροντα. Τα οποία προσπαθούν να κάνουν επιχείρηση σκούπα σε όλα τα κίνητα, α πούμε, και στο και κέντρο τη Αθήνα, όχι μόνο σε πολυτελεί περιοχέ. Ε, οπότε να πούμε ότι αυτή η προπαγάνδα πρέπει να σπάσει, πρέπει να ενημερώνεται. Ηδη και εμεί μέσω διαδικτύου προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο αποδελτιώνοντας, και σε αυτό έχουν βοηθήσει πολύ και οι συναγωνιστέ από άλλε συλλογικότητε πέραν του κινήματος, όπω το ΕΠΑΜ ε, και άλλε συνελεύσει ειρηνοδικείων οι οποίε αποδελτιώνουν. Του πληστηριασμού και σε τι αφορά ο κάθε πληστηριασμό, να ξέρουμε τελικά για ποιου παλεύουμε. Εμεί το γνωρίζαμε, αλλά και να ξέρει και ο κόσμο. Γιατί όντω αυτή η προπαγάνδα προσπαθεί να περάσει, α πούμε. Ότι σώζουμε πισίνε και σκάφη. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Και όποιο το λέει πρέπει να ντρέπεται πραγματικά. Δηλαδή, μέχρι χθε κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται, όπω ο καρτερό, α πούμε, ή ο ε, ε, κατσάκο τη ε, Αυγή. Ε, μπορεί να εκδίαζαν αυτό τον αγώνα και σήμερα επειδή είναι, με τη μεριά της κυβέρνησης τον λιγορούν και προσπαθούν να τον απαξιώσουν αυτό είναι κατάπτυστο πραγματικά την ίδια ώρα που οι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους α πούμε αυτοί να λένε ότι εμείς σώζουμε τις βίλες που ναι, ναι, πραγματικά ε, δεν είναι, υπάρχει τσίπα, μόνο τζίφρα που λέμε. Δηλαδή, έλεγα, πρέπει να είναι με τον Τζίπρα είναι αυτό. Τζίφρα στα μνημόνια. Να σε διακόψω, το, όταν γίνει μνημονιακό και ψηφίζει μνημόνιο, φέρει και ένα κατάλληλο χαρακτήρα μετά για να το υποστηρίξει. Δεν αλλάζει απλά πολιτική. Σωστό. Πρέπει να γίνει καθώ ο άνθρωπο, όπω εφαρμόζει το μνημόνιο. Ε, αυτό φυσικά δεν πιστεύω, ούτε εσύ νομίζω πάνω ότι έγινε από τη μία μέρα στην άλλη ξαφνικά. Δηλαδή ότι ο Τσίπρα υπέστη έναν φοβερό εκβιασμό και είπε Πώ τι να κάνω τώρα πρέπει τη χώρα. Άρα κατεβάζω τα παντελόνια ας πούμε, νομίζω ότι υπήρχε αυτή η προδιάθεση σε κάποιους ανθρωπού, υπήρχε αυτή η προδιάθεση που φυσικά με τις αντικειμενικές συνθήκε, οι οποίες όντως ήταν ασφιχτικές από το ευρωπαϊκό α το πούμε έτσι σύστημα, εκεί φαίνεται όμω και το πολιτικό μέγεδος του κάθε ανθρώπου. Και εγώ ποτέ δεν το βάζω σε επίπεδο ενός ανθρώπου. Είναι μια ολόκληρη ομάδα στον ηγετική, η οποία κατά την άποψή μου συνθηκολόγη και με το θέμα του δημοψηφίσματο ε, είναι το πιο καταφανέ, α πούμε, το πώ μετετράπει ένα περήφανο όχι του ελληνικού λαού σε ναι μέσα σε λίγε μέρε. Και μετά τι πρόσφατε αποκαλύψει και του Mason, του <χω> δημοσιογράφου, που έδειξε, α πούμε, ε, το ότι βρίσκονταν σε αρκετά μεγάλη μηχανία οι άνθρωποι μέσα από την κυβέρνηση, όταν τελικά βγήκε το όχι. Γιατί περίμεναν ένα ναι, το οποίο θα του να μια δύσκολη θέση. Παρότι το στήριζαν, α πούμε, επιφανειακά, φάνηκε τελικά ότι δεν το θέλανε. Και αυτό δείχνει για μένα το πώς είχαν προαποφασίσει ότι εντάξει, με κάποια δικαιολογία ας πούμε, και άλλοθη θα συμφικολογήσουν. Και το άλλο αυτό ήταν ότι ο άλλος δρόμος είναι το Brexit ας πούμε, και η σύγκρουσή μας με τους δανειστές, η οποία θα είναι πολύ πιο επιζήμια για την ελληνική κοινωνία. Ε, εντάξει, αν δεν δοθούν κατά την άδοψή μου, ε, δεν πρόκειται να πάρουμε και νίκε, ας πούμε, σαν ελληνικό λαό. Δηλαδή, δεν μπορεί να περιμένει ότι συνυπολογώντα συνεχώ. Πλέον έχει καταντήσει η αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το τι περνάνε, τι προσπαθούν να περάσουν, το γεγονό ότι προσκαλούν το Δούνο του, ας πούμε, να έρθει και να βοηθήσει για μία φορά στο πρόγραμμα. Βοηθήσει, τι σημαίνει για το Δούνο του, ότι θα έχουν επιβάλει το ασφαλιστικό αυτό, το ασφαλιστικό, που κατά την άποψή του ζητήσανε αγιελάτα και του φέραμε Δηλαδή, σκεφτείτε ποια είναι η το ασφαλι, το τι θέλανε. Ε, όχι ότι είναι πολύ καλύτερο αυτό που ήρθε. Ε, αλλά εντάξει, είναι και στα πλαίσια του καλού και κακού μπάτσου. Α πούμε ότι το δονοτού προτείνει τα χείριστα και η κυβέρνηση φέρνει τα ελάχιστα καλύτερα, τα οποία είναι τα χειρότερα στην ουσία. Και έτσι μπορεί να έχει μια ψευδέστηση ότι ο λαό ότι υπάρχει ένα δείχνει ακόμη προστασία, α πούμε. κοινωνική από την κυβέρνηση. Ε, ε, ναι, ναι, φυσικά. φυσικά. Ε, Δεν θέλω να κάνω και μονόλογο. Ε, ναι. Απλώ σε, ε, σε παρακολουθώ, α πούμε, πολύ ωραία είναι αυτά που λε. Και φυσικά συμφωνούμε, αλλά απλώ θα ήθελα να πω ότι κατά την ταπεινή μου άποψη δεν νομίζω ότι ο Τσίπρας υποχώρησε μετά από πιέσεις, ναι. αλλά κατά πάσα πιθανότητα ήταν σε εντεταλμένη υπηρεσία. Εγώ αυτό νομίζω. Επίση, <Κι>... και όλοι αυτοί που το παίζουν, ξέρω εγώ, ότι πιέστηκαν, που δεν ήξεραν και δεν ήταν σε εντεταλμένη υπηρεσία. δέχτηκαν να ψηφίσουν μνημόνιο το οποίο δεν διάβασαν ποτέ οι οποίοι πριν από λίγο κατηγορούσαν τους άλλους ότι ψήφισαν να μνημόνιο και τα λοιπά. Όσο αφορά ας πούμε... Το... Ε, εσύ είσαι οικονομολόγος πούμε. Ναι. Ε, ζητάνε βοήθεια από το Δουνουτού, όπου θα πάρουν γύρω στα 22 δις νομίζω ζητάνε και ήταν τέτοια. Οι υποχρεώσεις μας για να βγούνε δεν είναι 22 δι είναι πολύ περισσότερα. Οι πράξεις δεν υπάρχουν διότι ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει. Πω, και ούτω Λέω εγώ, αναρωτιέμαι, ποιο είναι το σχέδιο. Είναι, υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο. Σχετικά με το δούμο του, υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο. Είναι πολύ το πολλές, θα Γενικά. Πώ να βγει όλη αυτή η κατάσταση. Στην Ελλάδα. Ποιο είναι το σχέδιο. Εντάξει, κατά την άποψη μου υπάρχει όντω το σκληρό πυρήνα τη Ευρώπη που παίζονται για τα μεγάλα συμφέροντα. Κυρίω γερμανίοι δορυφότε. Αλλά και άλλε χώρε οι οποίε ακολουθούν ε, την, τον τρόπο α πούμε των Αμερικάνων, ο οποίο δεν είναι λιγότερο αντιλαϊκό. Ε, υπάρχει ένα σχέδιο, αυτή τη στιγμή. Όντω, ο καπιταλισμό ο διεθνή ε, διέρχεται μια τεράστια κρίση για, για του λόγου που ε, ο καπιταλισμό ε, ε, αντιμετωπίζει τεράστιε κρίσει. Είναι συγκεκριμένη η λόγια αυτή, η υπερσυσσόρευση κεφαλαίων. Συσσωρεύει το πλούτο δηλαδή, σε τόσο λίγου που οι πολύ δεν μπορούν να καταναλώσουν την παραγωγή. Δηλαδή, είναι κρίση που κατανάλωσε όπω λέμε. Γιατί υπάρχει τεράστια συγκέντρωση πλούτου. Αυτό που προσπαθεί να γίνει, τώρα που επιχειρείται να γίνει, είναι το εξή σε επίπεδο Ευρώπης. Είναι να δημιουργηθούν δύο ζώνες, ουσιαστικά, μία ζώνη που θα είναι οι περιφερειακές χώρες, δηλαδή η ενοποίηση τέλος, ας πούμε. Όχι ότι υπήρξε ποτέ, προκειμένου να βοηθήσει τις πιο υποανάπτυξατες χώρες ε, να συγκλίνουν αναπτυξιακά με τι μεγαλύτερε. ποτέ δεν υπήρχε αυτό. Αυτό που πήγε πάντα σαν πυρήνα, ας πούμε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν να είναι κάποιε χώρε του πυρήνα και οι ολιγάρχε αυτών των χωρών, όχι οι λαοί τόσο πολύ, οι οποίε θα κάνουν κομμάτι και κάποια προτεκτοράτα. Έτσι λειτουργούσε πάντα. Αυτό που επιχειρεί να γίνει τώρα όμω είναι το πλέον να θεσμοθετηθούν ειδικέ οικονομικέ ζώνε που θα είναι στι περιφέρειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στι παρυθέ Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θα ισχύει άλλο καθεστώ από αυτό που θα ισχύει. Στι χώρε τη κεντρική Ευρώπη, για παράδειγμα, άλλο καθεστώ και νομικά. Δεν θα διεκόμαστε δηλαδή από ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο, κτλ. Θα είναι η Ελλάδα, για παράδειγμα, και κάποιε άλλε χώρε, κάποιε ζώνε χωρών, οι οποίε ε, βρίσκονται σε μνημόνιο. Και άρα έτσι θα το δικαιολογήσουν, ότι εφόσον βρίσκεστε σε μνημόνιο, θα πρέπει να ισχύουν ειδικέ ε, συνθήκε και σε νομικό επίπεδο. Ειδικό δίκαιο δηλαδή. Του καλύτερα καλύτερα. Το δίκαιο του χρεωμένου, α πούμε. Το οποίο θα είναι υποδέστερο φυσικά, δεν το συζητάμε σε σχέση με το άλλο δίκαιο, δηλαδή όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, την ελευθερία για παράδειγμα, του συνδικαλίζεσαι, αλλά συνολικά την ανθρώπινη ελευθερία. Ε, δεν θα υπάρχουν. Θα υπάρχουν ειδικέ οικονομικέ ζώνες, λοιπόν που θα γίνεται θα, κάτι παρόμοιο με αυτό που γίνεται στι υπόλοιπε οικονομικέ ζώνε του κόσμου, όπω είναι στην Κίνα, είναι στην Ιγυρία, πούμε, στην Αφρική και σε άλλε χώρε. Υπάρχουν αυτέ οικονομικέ ζώνε που δεν υπάρχει εργα, εργατικό δίκαιο ουσιαστικά. Έτσι. Ε, δεν υπάρχει ελάχιστο μισθό, δεν υπάρχει ωράριο, δεν υπάρχει τίποτα. Ε... Δεν ισχύουν οι κανόνε ενό κράτου μέσα στην ειδική αυτό, ζώνη. Αυτό μια ακριβώς. Μια ειδική κατάσταση που δεν ισχύουν αυτό. οι νόμοι του κράτους. Αυτό. Και εδώ πέρα ε, έχω και την υποψία ότι εκεί που φτιάχνουν αυτά που λένε τα hot spot για του πρόσφυγε, ναι. έχω την υποψία ότι εκεί θα γίνουν και οι ειδικέ οικονομικέ ζώνε. Πράγμα είναι πολύ πιθανό. Βλέπουμε αυτό που γίνεται τώρα με τι συνθήκε να είναι τυχαίο. Δηλαδή, Βλέπουμε το σχέδιο είναι να εξελίσσεται αυτή τη στιγμή ε, σε πολλά μέτωπα. Θα μου πεις, όλο αυτό το είχαν σκηνοθετήσει στα, στα βασικά σημεία του πιστεύω ναι. Το είχαν προδιαγράψει δηλαδή, πώ θα γίνει. σω όχι με κάθε λεπτομέρεια, γιατί πολλά πράγματα είναι και απρόβλεπτα, α πούμε. Mm -hmm. Πολλέ εξελίξει. Ε, Όπω το πόσο θα κινητοποιηθεί ο, ο ελληνικό λαό είναι κάτι απρόβλεπτο. Mm -hmm. Α πούμε, αν το αφήσει να περάσει έτσι, αυτό θα περάσει έτσι. Και θα είμαστε μετά σαν κλάβε, α πούμε. Όχι δεν είμαστε τώρα, αλλά ακόμη περισσότερο. Ε, μπορεί, να, μπορεί να το αφήσουμε έτσι. Επί 400 χρόνια, ένα έχουμε πέρασει. Δηλαδή, είναι ότι αυτόματα, πρώτα από τι διαδικασία που αφυπνίζεται ο λαό ξαφνικά και κάνει ανατροπέ. Όχι. Μπορεί να μην αφυπνίζεται τίποτε, να μην κάνει καμία ανατροπή και να περάσει το σχέδιο αυτού όπω το έχουν σκεφτεί. Ε, αυτό που είπε, όντω, με τα hot spots, κατά την άποψή μου, είναι ένα σχέδιο τέτοιο. Δηλαδή, ε, μπορεί να δημιουργηθούν οικονομικέ οικονομικές ζώνες στις παρυφές. Ήδη έχουν σκεφτεί, ε, βέβαια, σε ένα παλιότερο σχέδιο και το, το, το χώρο της Θράκης και της ε, yeah, γιατί, Ανατολικής Μακεδονίας ήταν... να γίνουν εκεί, οικονομικ... εκεί οικονομικές Κάτι, ζώνες. Κάτι μας το 2009 και yeah. μάλιστα συμμετείχε τότε και ο Δραγασάκης και και είχαν πάει κάποιοι του ΕΠΑΜ και είχαν σταματήσει τη μερίδα που ήταν yeah. να γίνει για ειδικές οικονομικές ζώνες στη Θράκη. Μπράβο. Σχεδιάζουν. Ε, δηλαδή ναι, ναι, το σχεδιάζουν. Λοιπόν, έβγαινε ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέπουμε αυτό το σχέδιο, το οποίο βέβαια μπαίνει και στο επίπεδο το, οικονομικό, το καθαρά οικονομικό ας πούμε, και του κοινωνικού κράτου, ότι προκειμένου μια νέα τέτοια πραγματικότητα να έχει έφορο έδαφο να καλλιεργηθεί ας πούμε, και να οικοδομηθεί στη χώρα μα, θα πρέπει να έχει διαλυθεί οτιδήποτε υπάρχει από τα απομινάρια του κοινωνικού κράτου κάποιων κατακτήσεων. Ακόμη και του φιλελευθερισμού, θα λέγαμε από την Γαλλική Επανάσταση και μετά. Που ήταν μια προδευτική επανάσταση για τότε. Δεν σημαίνει ότι επειδή έφερε την αστική τάξη και μετά η αστική τάξη έγινε αυτό που είναι τώρα η ολιγαρχία, στο το είναι παγκόσμια, ότι δεν, έφερε, δεν είναι τα προδευτική ήταν προοδευτική για την εποχή Ήταν. Ότι βλέπουμε ότι προκειμένου να επικράτει όλο αυτό και να οικοδομηθεί, όλο αυτό το οικοδόμημα των ειδικών οικονομικών ζωνών, προσπαθούν να, να διαλύσουν πλήρω ε, ό,τι έχει απομείνει, α πούμε. Ε, σε επίπεδο χρέου δε. Εννοείται που δεν θέλουν να πάρουν πίσω το χρέ... ε, δηλαδή, θέλουν να πάρουν τα δανεικά του πίσω. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Πρώτα απ' όλα, αν θέλουν να τα πάρουν πίσω τα δανεικά τους, αυτό που θα κάνουν είναι το πιο απλό. Τις κερδοφόρες δημόσιες επιχειρήσεις, θα τι αφήναν δημόσιες. Ωστόσο, το δημόσιο να έχει κέρδη, να τα αποδίδει στους δανειστές. Το αντίθετο ακριβώς γίνεται. Α για... παρα... πούμε, πάπ, το ένα παράδειγμα, είναι παραγωγική επιχείρηση, δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, έφερνε κέρδη στο δημόσιο, έτσι. Έφερνε έσονο ιδιωτικοποιήθηκε έναν διπινακίου φακής με mm. το ποσόν που δόθηκε για να αγοραστεί και καλά ήταν εις πράξεις ενό έτου. είχε τζίρο ένα δις και δόθηκε λιγότερο από ένα δις έτσι λιγότερο από ένα δις ετήσιο μιλάμε έτσι, ετήσιο, ετήσιο. τα έσοδα ετήσια ένα δις ήταν η πιο κερδοφόρα επιχείρηση ε, όχι με το μεγαλύτερο τζίρο η πιο κερδοφόρα όμως η ε, δέη ας πούμε ιδέα, χωρίς, νέα, χωρίς δημόσια δέη δεν υπάρχει περισσότερο να έρθει ανάπτυξη στη χώρα με την έννοια ας πούμε, ότι θα έρθει μια ανάπτυξη μέσα από ένα δημόσιο τομέα, ο οποίος θα παραγάγει πλούτο και θα αποδίδει στου δανειστέ. Ακόμη και πούμε ότι το χρέο το νομιμοποιούμε που εμεί έχουμε άλλη αντίληψη για το θέμα του χρέου φυσικά. Βλέπουμε μια επιχείρηση ε, πολυδιάσπαστη στη ΔΕΗ, η οποία από 2001 βέβαια έχει ξεκινήσει, δεν είναι τωρινή, με ευρωπαϊκή ας πούμε, νομοθεσία. Ε, και βλέπουμε τώρα πόσο επιχειρείται να δοθεί στα χέρια δυο τό, ας πούμε. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι το θέμα του να πάρουν τα πίσω, είναι το θέμα του να μα έχουν μόνιμα χρεωμένου, με μοχλό το χρέο να δημιουργούν εξαρτήσει, να, να περνάνε την πολιτική του μέσω των μνημονίων. Όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε άλλε χώρε. Αν γίνεται, να μην φύγουν ποτέ από το καθεστώ μνημονιακό. Αν γίνεται, μακάρι για αυτούς δηλαδή, να μην φύγουμε ποτέ. Δεν του ενδιαφέρει ούτε η βιωσιμότητα του χρέου, ούτε η κουραφέξα. Του ενδιαφέρει να μην είναι βιώσιμο το χρέος, όντως, ώστε να υπάρχει πάντα αυτή μόνιμη εξάρτηση. Και με αυτό το μοχλό, δηλαδή το μοχλό του χρέου, να επιβάλλουν τις πολιτικές τους στην να. Ελλάδα και στι άλλες χώρες. Να πω και κάτι άλλο, δεν το έχω ψάξει πολύ, αλλά ξέρω... Ότι δηλαδή, ότι... Δεν βγαίνει αυτό... ναι. η ερώτηση αίροψη... ναι. δηλαδή, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα οικονομικά, Λε, δηλαδή... Εποτε, μην το ψάξει είναι. Πω, είναι πολιτικό το ζητήμα καθαρά. Το ξέρω. Είναι καθαρά πολιτικό, είναι. το ξέρω, είναι, είναι ρητορικό, ναι, ναι, το κατάλαβα, το... απλά. Απλώς θέλω να πω τώρα <laughs> ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από τον ΟΗΕ, από τη συνέλευση του να μην ε, αναγνωρίζει το κάθε κράτο ξεχωριστά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να αντιπροσωπεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ω ένα ενίο κράτο στην mm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν αυτό συμβεί, δηλαδή έγινε αποδεκτό καταρχήν. Με γερμανό αντιπρόσωπο βέβαια. Ε, καλά, δεν έχει σημασία. έτσι Φαντάζομαι. Αλλιώς, Εντάξει. Φαντάζομαι. Ε, Φαντάζομαι. Ε, και ε, τον ε, Αβραμόπουλο ε, να βάλει ένα τέτοιο. Ε, ναι. <laughs> διαφώνησαν κάποιε χώρε και τα λοιπά και mm. έτσι, αλλά το προωθούν. Που σημαίνει αυτό ότι εάν χάσουμε την εθνική μας υπόσταση μετά δεν θα μπορούμε να ασκήσουμε το εθνικό μας δίκαιο ούτως ώστε να αρνηθούμε το χρέος. Να πάμε στον ΜΕΕ και να δηλώσουμε ότι δεν το πληρώνουμε και μπλα μπλα και τέτοια. Δηλαδή το σχέδιό τους προχωράει κανονικά. Και όπως είπα προηγουμένως αυτό που δεν μπορούμε να προβλέψουν μόνο είναι η αντίδραση του κόσμου. Δεν μπορούμε να την προβλέψουμε. Προσπαθούν όμω. Προσπαθούν να τη χειραγωγήσουν, Κατά αλλά ούτε, ούτε, δεν ούτε. είναι προβλέψιμο 100%. Όμω άκουσα έναν αγρότη ε, προχθέ, ο οποίο έλεγε, μα κατηγορούν, λέει ότι θέλουμε να ρίξουμε την κυβέρνηση. Εμεί δεν θέλουμε να ρίξουμε την κυβέρνηση, θέλουμε να αποσύρουμε το νομοσχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι του λείπουν πληροφορίε. Δεν ξέρουν τι παίζεται. Δεν εξέφραζε όλου του ανθρώπου αυτή τη στιγμή. Αυτός... Εντάξει, αυτό. Εντάξει, το μπορεί να εξέφραζε. Ναι, το που έχει απομείνει στη χώρα. Είναι η πρωτογενή παραγωγή αυτή, δηλαδή η αγροτική παραγωγή στην ουσία. Όπου είναι το τελευταίο που έχει μείνει. Του μικρομεσαίου κτλ., του μικροεπαγγελματίε, βλέπουμε ότι του έχουν εξουθενώσει. Οπότε, αν στερήσουν και αυτό το κομμάτι, έχουμε τελειώσει. Και ο τριτογενής τριτογενή επίπεδο του τουρισμού κτλ. Το οποίο βέβαια όλα αυτά είναι. Γι' αυτό, εάν του πάρουμε το ξενοδοχείο που ήδη τα πούμε στα Και του πάρουμε και τη γη, ποιο θα το διαχειριστεί αυτό εμεί. Και, και εδώ μπαίνει το σχέδιο, που το έχουμε αναφέρει ξανά στο παρελθόν, από αυτό το, το, το, το μικρόφωνο. Ε, το μεγάλο κόλπο που έγινε με, την, με, την, με το ξεπούλημα των ελληνικών τραπεζών, που μέσα βέβαια υπάρχουν και τράπεζες με περιοσιακά στοιχεία, τα οποία αφορούν ε, δεκάδες χιλιάδες θέματα αγροτεμαχίων, έτσι. Ε, δηλαδή, η αγροτική δηλαδή, η δηλαδή, η η τράπεζα το ε, έτσι. Αγροτικά, και... δάνεια, αγροτική αγροτική. αγροτικά δάνεια, με υποθήκη την αγροτική γη φυσικά. Τα οποία ξεπουλήθηκαν και αυτή η επιχείρηση είναι εν εξελίξη στα κερδοσκοπικά φαντ. Ε, τα μεγάλα επιχειρηματικά αλλά και τα μικρομεσαία που τώρα από 15 Φεβρουαρίου μπαίνουν, ε, μπαίνει πολιτήριο για να δοθούν στα χωράκια. Και τα μη βιώσιμα που τα περισσότερα είναι μη, βιώσιμα, μη εξυπηρετούμενα, α πούμε είναι κόκκινα. Γιατί δεν μπορεί να δοθούν μόνο τα κόκκινα. Αν έχει πέντε δάνεια, το ένα είναι κόκκινο και τα άλλα τέσσερα είναι πράσινα, α τα πρώτα και τα πέντε κοράκια, δεν τα να πέντε. Και επειδή οι περισσότεροι έχουν παραπάνω από ένα δάνεια, αντιλαμβανόμαστε ότι θα δοθούν πακέτο και δάνεια που είναι φιλέτα, όχι μόνο τα μη εξυπηρετούμενα. Και τα μη εξυπηρετούμενα, επειδή έχουν υποθήκε τα περισσότερα, έχουν α πούμε προοπτική και ερδοφορία στα κοράκια. Οπότε η αγροτική γη έτσι εκπείται. Ε, ο τουριστικό τομέα θα δοθούν τα πακέτα των τουριστικών δανείων πάλι σε κοράκια. Αντιλαμβανόμαστε τι έχει να γίνει εκεί πέρα. Θα μπουν στο μετοχικό κεφάλαιο των τουριστικών επιχειρήσεων ή θα κλείσουν όποιες είναι μη και οσε έχουν προοπτικές και ε, Θα ανταλλαγεί μέρος του χρέους με μετοχικό κεφάλαιο. Έτσι θα μπουν τα κορέτια μέσα. Τα κοράκια. Μιλάμε τώρα για ε, το πιο επιθετικό κομμάτι του κεφαλαίου. Έτσι. Μιλάμε για ανθρώπους οι, οποίες, οι οποίοι λειτουργούν με, Hedge Funds. με μεθόδους, Hedge Funds. με ταχέτης τα τα φάσης, με μεγάλοι οι οποίοι λειτουργούν όμως ε, με όρους οργανωμένου εγκλήματος. Δηλαδή δεν, έχει, δεν υπάρχει ούτε ένα εθνικό δίκαιο. Μια διαδικασία τραπεζικού δικαίου, η οποία α πούμε οι τράπεζε δεν δηλαδή, έχουν κάποιου περιορισμού από ένα θεσμικό πλαίσιο. Αυτή δεν έχουμε. Ε, λειτουργούμε άλλου όρου. Τέλο πάντων, αυτό που είπε ο δηλαδή και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που υπήρχαν στην ηλική οικονομία πλέον εκπλήγονται. Δηλαδή, ό,τι παράγει κέρδο, ό,τι παράγει πλούτο, θα, θα βρεθεί στα χέρια λίγο. Δηλαδή, η συγκεντρωπήση πλούτου συνεχίζεται. Δηλαδή, δεν δίνεται λύση όπω αντιλαμβανόμαστε δηλαδή, κάπου. Απλά κάποιοι επιτίδειοι, ας πούμε, κερδοσκόποι ε, έχουν βρει τώρα το κουφάρι, ας πούμε, της χώρας και αρπάζουν, ας πούμε, ό,τι βρουν. Ε, δεν υπάρχει πρέπει να ξεπλήρωθεύονται αυτό ο χρέος, έτσι κι αλλιώς είναι παράνομο, γιατί όλα αυτά τα ποσά τα οποία είπατε, στη χώρα, ε, δόθηκαν στη χώρα, πρώτα απ' όλα γνωρίζουμε πού πήγαν, δεν πήγαν φυσικά, ούτε σε ούτε σε υποδομέ, ούτε στη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία, πήγαν σε κάποιους ε, μεγαλοτσιφλικάδες, μεγαλοερογορδάδους και τα ε, λοιπά καναλάρχες και τα λοιπά θαλασσοβάνια ή επιδοτήσεις ή εγγυήσεις του δημοσίου ή δόση από το... κάτω από το τραπέζι μίζες και τα λοιπά του τάχα δανείου Μπράβο Πέραν το ότι το... Το... Το... το χρέος έχει ήδη ξεπληρωθεί όσον αφορά το κεφάλαιο και τα ιτό το... και τα πανοτόλια και τα λοιπά μας έχουν φορτώσει ε, κατοντάδες δις έτσι εμμμ χώρια το, ότι, το πώς συνήθισαν αυτά τα βάνια και με τι όρου, ας πούμε. Έτσι. Υπάρχει μια ολόγια επιχειρηματολογία και έχει γίνει και μια καλή δουλειά από τη ζωή του Κοσφαντοπούλου στην Επιτροπή για το Χρέος, σε αυτόν τον τομέα και το θέμα του ΕΕ που είπες που μπώνει και εκεί πέρα, mm -hmm. πώς, ας πούμε, μέσω του ΕΕ αναδείχθηκε αυτό το ζήτημα ε, και απέκτησε μια υπόσταση ξεχωριστή. Ενώ, αν ας πούμε, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν έχει μια εκπροσώπηση, ε, όλα αυτά θα φάγονται προφανώς και θα τίθενται, ας πούμε, άλλα ζητήματα. Θα το θες ο ναι. ε, Αντιλαμβανόμαστε με ποιο τρόπο θα τέθει και αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα του χρέους. Να κάνουμε ένα μικρό yeah. διαλύμα για μουσική, έτσι, ολιγόλεπτο και πάνω να για μακριά Evil minds that plot destruction Sorcerer of death's construction In the fields the bodies burning As the war machine keeps turning Death and hatred to mankind wash my hands oh! Λοιπόν bon, επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος τη εκπομπή, Το οποίο θα είναι 10 λεπτά ενώ το πρώτο ήταν 50 Δεν <coughs> είναι πολλοί ισομέρες ε, Εντάξει να καταλήξουμε ουσιαστικά Είναι καπιταλιστικό είναι Μπράβο πολλούς για πλευρά λίγους έτσι. Είναι για λίγους λοιπόν αυτά τα τελευταία 10 λεπτά Να πούμε εδώ στο φίλο των No One ε, Με K.N ε, που έχει καμιά αναφορά εδώ στις σκήσεις, με το πλασματικό κεφάλαιο και το πως το ίδιο το κεφάλαιο έχει πολλές φορές την ικανότητα να πολλά τον εαυτό του <laughs> και έτσι να παρουσιάζεται με πολλά πρόσωπα θα λέγαμε ε, και έτσι σε μία μικρή βάση πραγματικών αξιών ας πούμε να υπάρχει μια ολόκληρη πυραμίδα από πάνω ε, φούσκα ουσιαστικά με φυλασματικές αξίες ε, η οποία ήταν σκάσει βέβαια ε, και ένα τέτοιο φαινόμενο είχαμε και με τα έφρηματα πούμε την Αμερικανική οικονομία που έσκασε 8. το 8, ε, συμπαρασύρει και την πραγματική οικονομία. Θυσιάζονται <laughs> ζωέ, άνθρωποι, ε, νοικοκυριά κτλ. Και, και δεν μείνει μόνο στη σφαίρα την δηλαδή, αλλά. Αυτό που το κεφάλαιο όμω ναι. το αποκτά προσωπικότητα και πολλαπλασιάζεται από μόνο του. να αναπαράγεται, λέτε, ξεπαιρνά, δηλαδή δεν ξεπερνάει. Δεν σε ξεπερνάει. <laughs> γιατί, γιατί, γιατί έτσι είναι η φύση του κεφαλαίου ναι. το ίδιο. Δηλαδή του καπιταλισμού θα λέγαμε. Ε, γιατί το κεφάλαιο δεν είναι τίποτα άλλο από το να παρούσες αξίες παραγωγή ή mm. να την επενδύσεις, ας πούμε, με την προοπτική να αυγατύνει, ας πούμε, στην παραγωγή για το μέλλον. Θυσιάζεις, ας πούμε, κατανάλωση με πένδυση, κατά μία αυτό κάνεις. Ε, το κεφάλαιο, όμως, προκειμένου να προσπαθήσει να βρει παιδιά κερδοφορίας, ε, είναι πώς θα, σαν, σαν τον καρκίνο, ας πούμε, ε, έτσι θα τον περιέγραφα ότι όπου βρει ας πούμε έφορα ελαφός, ας πούμε εξαφλώνεται ε, και είναι πολύ δύσκολο να το καταστήλεις. Ε, αφήστε που είναι και ακριβά τα αντικαρκυνικά στις ημέρες μας. Ε, είναι πολύ δύσκολο να το καταστήλεις αυ αυτό το πράγμα γιατί δεν όλη οι ώρα ε, του παιχνιδιού είναι φτιαγμένη από το ίδιο. Δηλαδή ε, δεν υπάρχει μια κοινωνία η οποία βάζει του όρου λειτουργία τη υπάρχουν κάποιοι λίγοι οι οποίοι έχουν στα χέρια του κατά βάση αυτό το, το κεφάλαιο, τα μέσα παραγωγής αλλά και το, και το κεφάλαιο το οποίο έχει να κάνει με, στη σφαίρα της σκε, καθαρής κερδοσκοπίας που δεν έχει δηλαδή που είναι άειλο άειλες αξίε. Ε, και έτσι μπορούμε να πούμε ότι αυτό το πελασματικό κεφάλαιο έχει αναλυθεί βέβαια εδώ και αιώνες ε, το πώ λειτουργεί ας πούμε και ο τρόπο με τον οποίο επεκτείνεται ε, έχουν υποθεί πολλές φορές ότι είναι ακόμη και 30 φορές υπάρχουν και άλλες για διαχείριες αλλά 30 φορές πάνω από τις πραγματικές αξίες, ας πούμε, από το παγκόσμιο ΑΕΠ, για παράδειγμα. Ε, έχει, αλλάξει, έχει αλλάξει αυτά τα τελευταία χρόνια ναι. με αυτό το, το φυματιστήριο καζίνο, ας πούμε, το 80% των συναλλαγών είναι τελικά στοίχημα. Ναι, στίχημα. σωστό, φού, φού. σωστό. Ε, δηλαδή, αυτό το οποίο συμβαίνει στην ουσία είναι ότι οι άνθρωποι οποίοι ε, έχουν στα χέρια τους ε, μεγάλη ισχύ, ας πούμε, στο, των κεφαλαίων αγορών ας πούμε, και των αγορών, μπορούν να καθορίσουν την τιμή από μόνοι του. Παίζουν ένα παιχνίδι, δηλαδή πλήρως τιμένο, που οι ίδιοι βάζουν του όρου. Δηλαδή αυξάνουν τη ζήτηση, α πούμε, μια μετοχή, αυξάνεται η τιμή, μετά πουλάνε οι ίδιοι που έχουν μαζέψει όλε τι μετοχέ υψηλότερη τιμή, α πούμε, και κερδίζουν Δηλαδή πλέον είναι για παιδιά αυτό. Δηλαδή είναι, είναι τραγικό πούμε, αυτό που συμβαίνει και σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο εκεί. Ε, τώρα δεν βλέπουμε και στα μνημόνια στη χώρα μας, ας πούμε, για να το προσγειώσουμε και να το υγειώσουμε λίγο. Ε, οι ίδιοι νομοθετούν, οι ίδιοι εφαρμόζουν, οι yeah. ίδιοι ε, καταστέλουν, οι ίδιοι έχουν το καρπούζι, έχουν και το μαχαίρι, ας πούμε. Ε, κάνουν τη γουστάρωση του. έχουν τα μέσα ενημέρωσης, έχουν το κράτος, έχουν δηλαδή το αντίπαλον, δεν δηλαδή, είμαστε μόνο εμεί από κάτω, ας πούμε. Με κάποιο τρόπο πρέπει να καταφέρουμε να οικοδομήσουμε έναν οργάνωση. Γιατί όσον αφορά την ε, ε, εμβέλεια μα, είμαστε πολύ περισσότεροι. Δεν το ζητάμε. Η δύναμη του λαού μπορεί να του συμπαρασύρει σε μια μέρα, α πούμε αυτό. Γιατί είναι αυτή. Δεν χαρτογειακάδε. Εγώ είμαι υπέρ των γράμματων, έτσι, μην το παντοκλείω. Οι οποίοι έχουν στα χέρια του όλα αυτά τα εργαλεία, α πούμε, τα οικονομικά και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτό σε σχέση με αυτό, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά πριν κλείσουμε στο θέμα του πληστηριασμών. Να πούμε ότι χθε ήταν μια μέρα δυναμικών κινητοποιήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Στι τελευταίε δύο εβδομάδε θα λέγαμε ότι έχει παρατηρηθεί έτσι μια εξάπλωση του κινήματο αυτού και σε νέε πόλει που δεν είχαν άλλε δράσει στο παρελθόν τη Ελλάδα, αλλά και σε πολλά είδου οδηγία τη εγώ προσωπικά ήμουν στο Χαλάνδρη, πολλοί συναγωνιστές είμαστε στο Ήλιο, στο Τεπιστέ, στον Περιά, στην Καλυθέας, πάρα πολλά υπηρετική, στο Μαρούσι, ε, σε όλε τι περιοχές. Από Μαρούσι μέχρι Κερατσίνη, για παράδειγμα, πληστηριάζονται σπίτια. Δεν σημαίνει ότι οι πιο ακριβές ας το πούμε, έτσι, γειτονιές δεν κρύβουν ανθρώπινα δράματα από πίσω. Ε, φυσικά, εντάξει, οι λαϊκές γειτονιές, ακόμα περισσότερο δεν συζητάμε αυτό. Ε, για να πούμε ότι είναι πολύ ικανοποιητική συμμετοχή. Χθε το Χαλάνδρ για παράδειγμα ήταν πάνω από 100 άτομα στο στερεινοδικείο. Ε, υπήρχε βέβαια η απεργία των συμβολιογράφων, η οποία έτσι δεν έγινε πληστηριασμός εξαιτία αυτής της απεργίας. Ε, αλλά εντάξει, δεν κρατήσει αυτή η απεργία, αναμένουν δηλαδή επίθεση να αρχίσει να εντύνεται ας πούμε από απ τα κοράκι. Μα νομίζετε ότι θα πιάσει και ένα κοράκι. Ναι. Στερεινοδικείο το και... Χαλάνδριο πριν από δύο εβδομάδε. Είχε έρθει ένα συμβολογράφο, στην αρχή είναι ιδιωτικό, μετά είχε, είμαι μεσημβολογράφο τελικά και ήταν εδώ στο διασταυρό σώμα. Τη κάναμε και καταγγελία μάλιστα χθε στο συμβολογραφικό σύλλογο. Ε, επειδή έσπασε την απεργία των συμβολογράφων, και όχι απλά την έσπασε για να κάνει κανένα αίρετο έργο, δηλαδή <laughs> να πει και σπίτι, α πούμε. Το οποίο εντάξει, αποκτά είναι δύο φορέ πιο ε, φοβερό, α πούμε, αν το σκεφτεί. Ωτι έσπασε και την απεργία. Ήταν ο μοναδικό στην Αμερική. Το έσπασε στην Αμερική. Για να κάνω και πληστηριά μόνο ε, Και με θράσο, μάλιστα. Έτσι, ε, έγινε καταγγελία από του παρευρισκόμενου. Εκεί υπέγραψαν του στο Ειρηνοδικείο. Μια καταγγελία στο σύλλογο του. Και θα ακολουθεί η διαδικασία που προβλέπεται. Α πούμε, πειθαρχικό κτλ. Εντάξει, έτσι πρέπει να γίνεται με την έννοια ότι. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλα τα όπλα που έχουμε προκειμένου να διεκδικήσουμε το δίκαιο μα. Είναι το δίκαιο των πολλών έτσι. και πρέπει να αυτό να υπερασπιζόμαστε. Ε, να πούμε ότι το ραντεβού μα είναι για την επόμενη Τετάρτη σε σχέση με το θέμα των πληστηριασμών. Σε όλα τα αερολογικά υπάρχει ραντεβού πλέον. Και εδώ στο Κοροπή α πούμε που υπάρχουν και πολλά, που καλύπτει αρκετέ περιοχέ. Ε, και γίνονται δυναμικέ δράσει και έχουν γίνει και εδώ και καιρό. Δηλαδή δεν είναι ένα, ένα το οποίο. Είναι ο παρθένος οι συναγωνιστές εδώ ξέρουν, έχουν το know-how των δράσεων αυτών ε, και θέλουμε να προσκαλέσουμε και από αυτό το βήμα όλο τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτές τις δράσεις, είναι πολύ σημαντικές. Ε, μαζευόμαστε όλοι όσοι έχουμε την παρόρμη συναγωνιστούμε. Καλό είναι να μαζευόμαστε, να γνωριζόμαστε γιατί το επόμενο διάστημα έχουμε να δώσουμε πάρα πολλέ μάθεις, όχι μόνο στο θέμα των γιατί μην ε, Περιμένουμε ξαφνικά να κατέβουν οι κατοντάδες χιλιάδες δρόμο και μόνο τότε. Δημιουργείται αυτό το πράγμα, είναι σε μια συνεχή δυναμική εξέλιξη. Στην αρχή μειοψηφίες θα λέγαμε ότι κινούν λίγο τα λιμνάζοντα ύβετα και σιγά σιγά κινητοποιούνται και οι μειοψηφίες, τις σιωπηρές μειοψηφίες μέχρι τότε. Yeah. Ε, λοιπόν, όσον αφορά το κίνημά μας, ε, να πούμε ότι... Φυσικά αυτή την περίοδο στηρίζουμε και τα μπλόκα των αγροτών τα οποία βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη δυναμικές κινητοποίησεις και, Λα... και στη Θεσσαλία και στην Βελοπόννησο και παντού. Ένας, ναι, διακόψω, ναι, ναι. Πώς θα ήταν εάν ε, το κίνημα ναι. έπειθε του αγρότες να μην κλείνουν τους δρόμους, το έχουμε, ναι, να ξέρετε ότι αυτό επειδή έτσι όπω το σκέφτεσαι το έχουμε σκεφτεί πολλέ φορέ παρελθόν ότι θα ήταν κάτι πολύ θετικό. Ας πούμε. Okay. Ναι, να ανοίγουν τα δύο, ε, Κατά την άποψή μου, θα ήταν κάτι πολύ θετικό, θα δημιουργούσε και μεγάλη κοινωνική αποδοχή, καταρχά. Πλατιά κοινωνική αποδοχή. Ε, Παρ' όλα αυτά, ε, συγκεκριμένη... ενώ το έχουμε προτείνει και σε σχέση με αυτέ τι κινητοποιήσει. Ε, από εκεί και πέρα οι αγρότες θα επιλέξουν αυτή τον τρόπο του αγώνα τους, τώρα κλείνουν τους δρόμους, ας πούμε κάνουν μπλόκα, είναι μια μέθοδος εκεί, το και μπορεί το πάνω δεν πολυμασάει η κοινωνία με την προπαγάνδα. Ναι μπορεί δεν πολυμασάει, εντάξει, προσπάθει, προσπάθει. Διαμαρτύρι. δεν διαμαρτύριζει γιατί δεν την πολυταξιδεύει κιόλας πλέον, <laughs> ε, αλλά δεν μασάει, εντάξει, το κλείσιμο του δρόμου είναι μια δυναμική μορφή πάλις κατά την απόψή Καλώ κάνουν και την μεταχείριση δικαστήρια. Ακόμη δηλαδή. και που έκλεισαν τον υπουργό, α πούμε, στη... πάνω στην κομμάτια. Ωραία. Yeah. Ε, Σκέψουν όμω να πούνε στον κόσμο, να πούνε και να πούνε στον κόσμο, ότι ε, επειδή τα διώδια είναι ακριβά και ξέρουμε, δεν μπορείτε να πάρε συγγραφείο σα. Σα κάνουμε δώρο τα διώδια. Μπράβο. Πολύ ωραία. Δηλαδή. Πολύ ωραία. Δηλαδή. Δηλαδή. Εγώ. Από... <laughs> Μπορεί να εισακουστεί, να το κάνουμε σε μια. να έχουμε πλουραλισμό, α πούμε, στον τρόπο δράση του. Το θέμα είναι κατά την άποψή μου: 4 Φεβρουαρίου να πούμε ότι θα έχουμε και την τη γενική απεργία. Ε, να πούμε, το, κατά την άποψή μου, το ζήτημα είναι ο, να ενοποιηθούν οι αγώνε και όλοι σε ένα μεγάλο χύμαρο, ας το πούμε έτσι. Ο οποίο θα πιάνει από του ελεύθερου επαγγελματίε αυτοαποσχολούμενου, του ανθρώπου που χάνουν τα σπίτια του, που μένουν χωρί ρεύμα μέχρι του αγρότε και όλα τα κοινωνικά στρώματα, την νεολαία. Όπω αυτό, όσοι έχει απομείνει στη χώρα. Ε, και τα λοιπά, θα ενωπιθεί σε ένα μεγάλο αγώνα, ο οποίος θα δείξει στην κυβέρνηση ότι οι πορείες δεν γίνονται για να τις δώσουμε μια πραγματευτική δύναμη αλλά γίνονται ενάντια στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. <laughs> Γιατί πέρα να μας πει ότι γίνονται, ότι τις θέλουμε τις πορείες, <laughs> είπε πρόσωπο και. Ναι, και ο Μιχελόγιαννάκης, μας δίνουν δύναμη πορείες. Αν κατέβουν τι πορείες Αμφιβάλλω κατά πόσο θα είναι σώοι ας πούμε, δηλαδή όντω, ζηλεύω τον κόλμα αφού είναι πόσο εξαγραγωμένος είναι Και φάνηκε για στους αγρότες που πήγαν διάφοροι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας με τρόπο τους αντιμετωπίσαμε έτσι Αυτά, λοιπόν κλείνουμε, ε, να πούμε ότι με το κίνημα μας επικοινωνείτε μέσω του κύμα net πληρώνω.net.gmail.com, το mail μας στο site μας ε, μπορείτε να παρακολουθείτε καθημερινά τις δράσεις ε, που κάνουμε, με διάφορες δημοσίευσεις με την πολιτική επικαιρότητα. Ε, και φυσικά στην ομάδα στο Facebook στο Δεν Πληρώνω, όπου έχουμε πάνω από 20.000 μέλη, τα οποία καθημερινά λεπιδρούμε, με τα οποία λεπιδρούμε καθημερινά. Και είναι ένας τρόπος έτσι να συσπηρωθεί όλος αυτός ο κόσμος, που διαδικτυακά τουλάχιστον συσπηρώνεται, να συσπηρωθεί και σε επίπεδο πραγματικότητας, δηλαδή στον δρόμο, του αγώνα και αυτό επιδιώκουμε εμείς τουλάχιστον. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε όλοι εδώ, οι ομνίγυρις, χαιρετούμε πάλι και ανανεώνουμε το ραντεβόμαστε για την επόμενη πέμπτη. Γεια σας.